13. ο μάθημα Το ξενοδοχείο Την τελευταία φορά που ήμουν στην Αθήνα, έμεινα στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία των Αθηνών. Έχει μερικές εκατοντάδες δωμάτια. Οι πελάτες του ξενοδοχείου έχουν στη διάθεσή τους ένα ωραίο εστιατόριο, σαλόνια, καπνιστήρια και αναγνωστήρια. Κάθε δωμάτιο έχει τηλέφωνο, ξεχωριστό λουτρό ή ντους. Υπάρχουν ανεμιστήρες και κεντρική θέρμανση παντού. Ακόμη και στα μικρά ξενοδοχεία συνήθως, όλα τα δωμάτια έχουν τρεχούμενο ζεστό και κρύο νερό. Στον προθάλαμο του ξενοδοχείου, οι ταξιδιώτες παίρνουν κάθε είδους πληροφορίες από τους υπαλλήλους. Είναι έτοιμοι πάντοτε να σας βοηθήσουν όταν δεν ξέρετε την πόλη. Θα σας πούνε πού να πάτε και τι να δείτε. Αν επιθυμείτε, μπορούν να σας κλείσουν θέση στην όπερα ή στο θέατρο και φροντίζουν να σας κάνουν τη διαμονή σας ευχάριστη. Μόλις φτάσαμε με τη γυναίκα μου, πήγαμε στη reception του ξενοδοχείου και κλείσαμε ένα δωμάτιο. Ο υπάλληλος Είπε στον μικρό τον αριθμό μας και μου έδωσε το κλειδί. Ανεβήκαμε με το ασανσέρ στο τρίτο πάτωμα και βρήκαμε το δωμάτιό μας που ήταν στο τέρμα ενός μεγάλου διαδρόμου. Ήταν ένα πολύ φωτεινό και άνετο δωμάτιο με ωραία θέα.